Μέρες του 2002 Μπορώ στα αλήθεια να γράψω με θέμα το λιντσάρισμα Οι συχνέ δημοσκοπήσεις ακόμα και όταν δεν είναι ολοφάνερα χαλκευμένες ουδέποτε περιλαμβάνουν κάποια σχετική ερώτηση και επομένως δεν φαίνεται να υπάρχει καν θέμα Από την άλλη το θέμα είναι αυτό ακριβώς ότι κάθε πρόβλημα ριζώνει στην άτυπη πλευρά του όπου τίποτα δεν γίνεται ακόμα να μετρηθεί. Για παράδειγμα, ο Γκαλοπτσής, που ρωτάει πώς οι Έλληνες είναι ξενόφοβοι. Τι ρωτάει στην πραγματικότητα. Ρωτάει πώς είναι πανέτοιμοι να το δηλώσουν ή έστω πώς είναι συνειδητά. Όμως οι κατεξοχήν επίφοβοι αυριανοί ρατσιστέ είναι όσοι σήμερα θα δίσταζαν να το δηλώσουν, γιατί ακόμη δεν είναι βέβαιοι πώς όλοι γύρω συμφωνούν μαζί τους. Και ακόμη... Όσοι σήμερα δεν το συνειδητοποιούν καν, απλώς νιώθουν μια μικρή επιφύλαξη. Ένα ανάλαφρο ρίγο όταν πλάει του στο λεωφορείο, καθίσει αλλοδαπός. Οι πιο σκληροί αυριανοί ρατσιστέ είναι όσοι φοράνε παλτό, γιατί το Δελτίο Ειδήσεων είπε πως θα χιονίσει και βγαίνουν να βγάλουν την Πέμπελη μες στο κατακαλό καιρό. Οι ίδιοι, όταν πια το Δελτίο δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα ψευδοπληροφοριών επαναλαμβάνοντας για μυριωστή φορά ότι κάποιος μάλλον αλλοδαπός έκανε το τάδε ή το δίνα έγκλημα, θα αρπάξουν τους κασμάδες και θα πάνε στον γκάζι ή στον κοντινότερο καταβλισμό. Έτσι λοιπόν, εάν θέλω να δω κατά πόσον στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο νόμο του Λίντς, δεν αρκεί να μετρήσω ανοιγμένα κεφάλια. Θα πρέπει και να διεισδήσω εκεί που ο κόσμος είναι ακόμη όμω τον υλικό όπως η ακτινοβολία επηρεάζει τα κύτταρά μας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα υλικότερο από την οτροπία. Όταν επαρκώς καλλιεργηθεί, α μην πω την ιδεολογία όταν ηγεμονεύσει, γιατί θα παρά ήταν περίπλοκο. Και από αυτή την πλευρά, την άτυπη μου φάνηκαν πολλαπλά ενδιαφέρουσες εν έτη 2002, οι παρατηρήσει παραδείγματος χάρη του καθηγητή κυρίου Πανούση, σχετικά με την ευνίδια, ίσως προεκλογική απόφαση, να ενεργοποιηθεί η προτριετίας νομοθετική πρόβλεψη για ίδρυση τοπικών συμβουλίων πρόληψης εγκληματικότητα. Ως γνωστόν, ο αρμόδιος καθηγητής έκρινε και σωστά σκόπιμο να διευκρινίσει ότι τα εν λόγω συμβούλια δεν καλούνται φυσικά να πάρουν το νόμο στα χέρια τους ούτε να δημιουργήσουν θυλάκους πληροφοριοδότων. Ζητάμε να συμβουλεύουν, να βοηθούν στο έργο της στην αστυνομία, και όχι να κηρύξουν πόλεμο στα κράτη ή να προάγουν την αυτοδικία. Με δυο, δικά μου λόγια, για γνωμοδοτικά όργανα πρόκειται, Προσανατολισμένα μάλιστα στη μικρομεσαία εγκληματικότητα, γιατί αν ασχοληθούμε με τη μεγάλη θα δυσκολευτούν οι μεταγραφές των ΠΑΕ. Όχι για σεκιουριτάδες ή απευθείας για ένοπλους μικροαστούς σε Steel Fry Corps, αλλά γιατί θα έπρεπε να διασαφινιστούν όλα αυτά, όταν είναι γνωστό πως του Έλληνος ο Τράχ Κάμπτεται τώρα πια μόνο υπό το βάρο δημοκρατικών φρονιμάτων. Εδώ, ακόμη και ο φιλήσυχο πρωθυπουργό μα ελπίζει να ξαναγίνει δημοφιλής, αποκαλύπτοντα ότι στα οργισμένα νιάτα του τον παρακολουθούσε η χωροφυλακή. Και επομένω, ούτε εκείνο θεωρεί πιθανό να εφαρμοστούν τα μέτρα που έλαβαν οι εξίσου φιλήσυχοι έμποροι της Βιέννη ή οι φιλήσυχοι νοικοκυρέοι του Γκράτς, πολιτοφύλακε να κυνηγάνε αλλοδαπού και άλλου φύση εγκληματίε ή να φρουρούν τα σχολεία για να μην κυκλοφορούν ναρκωτικά και καταληψίε αδιακρίτω. Η απάντηση σε όλα αυτά ίσω βρίσκεται σε όσα κατά συγκυρίαν υποστήριξε προημερών στο Γαλλικό Ινστιτούτο κάποιο επίση καθηγητή κοινωνιολογία στο Μπέρκλεϊ. Είπε λοιπόν ότι το βάρο τη νέα κατασταλτική πολιτική πέφτει πλέον στην αστυνόμευση και όχι στη δίκη, και κυρίω ότι η μετάβαση από την έννοια του κατηγορουμένου στην έννοια του γενικώ υπόπτου και του δυναμένου να οδηγήσει σε υπόπτους. Κατά τη γνώμη του, μάλιστα, στόχος αυτής της νέας αντιεγκληματικής πολιτικής δεν είναι οι δράστες. Είναι οι πλειοψηφίες. Αν όχι εμφανώς και εξ αρχής, πάντως σε τελευταία ανάλυση και με την ταχύτητα που ολοένα περισσότεροι καταραίουν κάτω από το όριο του μεγαλύτερου από όλα τα εγκλήματα, της απλής φτώχειας. Το άγχος διευκρινήσεων, λοιπόν, που ίσως υπόκειται στις δηλώσεις του δικού μας καθηγητή, μπορεί να αφορά σε αυτό ακριβώς το σημείο, εκεί όπου δημιουργούνται πια όροι καταστολής της πλειοψηφίας, όταν δηλαδή τα δικαιώματα καταποντίζονται μέσα σε ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Θα πείτε... Μα η πλειοψηφία είναι πουλιντσάρι. Ναι, αλλά στο χείλο του λάκου πουλιντσάροντα σκάβει. Γιατί τα δικαιώματα που ακυρώνει είναι κοινά. Ώστε η τύχη μια μειοψηφία είναι η ίδια τύχη που θα διάβαζε στην παλάμη του ο κάθε πολιτοφύλακας, προσωρινά ασφαλιστόρα μέσα στο πλειοψηφικό ρεύμα. Οπότε, κατά παράδοξο τρόπο, η κατηφόρα που θα οδηγήσει τις πλειοψηφίε στον κρεμό, Χωρίς δικαιώματα, με ποινικοποιημένη πια την απλή σκέψη να ζήσουν αξιοπρεπώς, η κατηφόρα αυτή αρχίζει ακριβώς εκεί που η πλειοψηφία θεωρεί τη να λυντσάρει. Αφαιρεί δηλαδή από τον εγκληματία τα δικαιώματα του. Και ούτε καν εκεί. Αρχίζει νωρίτερα. Εκεί όπου η καταστολή της εγκληματικότητα, εναντίον τη οποίας επιστρατεύεται η πλειοψηφία, χάνει το νόημά τη μέσα στη διαστολή της έννοια του εγκ γιατί έγκλημα είναι ήδη το να μη συνενεί. Εκεί όπου τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως διακυβεύονται ταυτόχρονα και χάνονται αν χαθεί το δικαίωμα του εγκύτερο στην ουσία της δημοκρατίας, δίχως την οποία όμως ματέος πλειοψηφής. Το δικαίωμα κάθε πολίτη με πλήρη ελευθερία να διαμορφώνει γνώμη και να κρίνει και κατά συνέπεια επίσης να μιλά, όπως το έθεσε ο Σπινόζα, που υπήρξε μάρτυρας και θύμα υποδειγματικού λιτσαρίσματος. Και αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα χάθηκε ήδη. Κοιτάξτε γύρω. Δεν είναι ολοφάνερο. Κοιτάξτε στον άειλο κόσμο της τηλεόρασης, όπου ανετράπει ο Μοντεσκέ. Κοιτάξτε γύρω, στο ακτινοβολημένο τοπίο, όπου μιλούν όλοι ελεύθερα σε σελίδες διαλόγου, υπό τον όρο να πουν όλοι το ίδιο. Αν κάποιο δεν συμμορφωθεί όμω, ουέ και Επιστολέ αγανακτισμένων πολιτών, μια ολόκληρη βιομηχανία, ζητούν να εκβληθεί ω ξένο σώμα από το χώρο εργασία του και α μιλάμε τα λόγου γνώσεω. Κοιτάξτε, εξίσου αγανακτισμένοι πατριώτε εισβάλλουν στο περίπτερο των αθλείων σκοπιανών και αρπάζουν βιβλία με το περιεχόμενο των οποίων διαφωνούν, δίχω οι δύο βασικοί υποψήφοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκη να σπεύσουν να διαμαρτυρηθούν, και χάσουν καμιά ψήφο. Κοιτάξτε, και κάθε λογή οι ίδιοι ακριβώ που εξοντώνονται στα στρατόπεδα, προπυλακίζονται στα σκουπιδοκάναλα και βουλευτή δηλώνει πω θα κάψει βιβλίο που δεν θεώρησε την ύπαρξή του ανίερη. Οπότε αποκαλύπτει και πώ φαντάζεται τον αυριανό μέσο ψηφοφόρο του. Με ποιο τρόπο θεωρεί πω τον καλοπιάνει. Κοιτάξτε, τυπικά όλα είναι ακόμη εντάξει φέτο το 2002. Δεν θα δείτε πολιτοφύλακε να κρεμάνε όποιον κηρύξει ο του παραβάτη, πριν και οι ίδιοι αποξενωθούν, παρανομήσουν ίσως Αγιαννη και κρεμαστούν. Αλλά για την άτυπη χειραγώγηση της συνείδησης, ο νόμος του Λίλτς εφαρμόζεται ήδη. Η κοινωνική αλλρίωση, δηλαδή ο φόβο τη κοινωνική υποβάθμιση, δεν εξηγεί από μόνη τη την κατάληψη των από τον φασισμό. Θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτήν και το στοιχείο της πολιτικής αλωτρίωσης. Έχοντας ήδη αφιερώσει μια ξεχωριστή μελέτη σε αυτό το φαινόμενο, θα περιοριστώ εδώ να δείξω εν συντομία τι εννοώ. Κατά κανόνα, αρκούμαστε να ορίζουμε την αποχή από την ψηφοφορία στις εκλογές ως πολιτική απάθεια. Ωστόσο, κάπου αλλού έχω επισημάνει ότι η λέξη απάθεια περιγράφει τρεις διαφορετικές πολιτικές στάσεις. Πρώτον, την έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική. Την αντίληψη, Φερυπίν, ότι η πολιτική δεν είναι δουλειά των πολιτών, επειδή στο κάτω-κάτω δεν είναι παρά ένας αγώνας που διεξάγεται ανάμεσα σε μικρές κλίκες και ότι συνεπώς δεν αλλάζει τίποτα. Δεύτερον, περιγράφει την επικούρια στάση προς την πολιτική. Την άποψη δηλαδή ότι η πολιτική και το κράτος πρέπει απλώς να παρέχουν το στοιχείο της τάξης εντός της οποίας ο άνθρωπος αφιερώνεται στην τελειοποίησή του, έτσι ώστε οι μορφές κράτους και διακυβέρνησης να παρουσιάζονται ως δευτερεύοντα ζητήματα. Και τέλος, ως τρίτη στάση, έχουμε τη συνειδητή απόρριψη του όλου πολιτικού συστήματος, η οποία εκφράζεται ως απάθεια, επειδή το άτομο δεν βλέπει καμία δυνατότητα να αλλάξει τίποτα στο σύστημα με τις δικέ του προσπάθειες. Η πολιτική ζωή, μπορεί, για παράδειγμα, να εξαντλείται στον ανταγωνισμό των πολιτικών κομμάτων, τα οποία είναι απλώς μηχανισμοί χωρίς μαζική συμμετοχή, αλλά μονοπολούν την πολιτική σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί ένα νέο κόμμα να επιβιώσει μέσα στους ισχύοντε κανόνες του παιχνιδιού. Αυτή η τρίτη μορφή απάθειας αποτελεί τον πυρήνα του φαινομένου που ορίζω ως πολιτική αλωτρίωση. Συνήθω, αυτό το είδο απάθεια εάν λειτουργεί μέσα σε όρους κοινωνικής αλωτρίωσης, οδηγεί σε μερική παράλυση του κράτους και ανοίγει το δρόμο σε ένα κεσαρικό κίνημα, το οποίο, περιφρονώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, χρησιμοποιεί την αδυναμία των πολιτών να πάρουν δικές τους αποφάσεις και αντισταθμίζει την απώλεια του εγώ τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ταυτιστούν με έναν ηγέτη. Φραντ Σνόημαν, «Άγχος και Πολιτική». Μετάφραση Γεράσιμος Λικιαρδόπουλος Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης